Δεν υπάρχει επιτυχημένη ναι, επιχείρηση. Ναι.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 του παραρτήματος. Μεγάλη ευτυχία. Ναι? Ε, ναι. εδώ, περιμένω ότι οι συνθήκες να ορειμάσουν. Α, τις πουτάνες δεν ορειμάζουνε. Με και ενώ εμεί περιμένουμε να δεις από αυτή την κυβέρνηση θα αντερίξει ο, ο Τι νούμερο είναι αυτό, Άντε να δω, Ο δύο. <laughs> ο ο πρώτο, ποιε ήταν, ρε. Ο Γέρον. Α, ah, ναι, ο <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ καλά βάμε, ευτυχώ. Επειδή ζούμε στην πιο δυστυχισμένη χώρα του κόσμου, ειλικρινά η ντροπή μα δεν λέγεται. Σήμερα ακούγα τώρα που έβαλε ο με τον δεν το έχω πάρει, Από παπά, από το συγκεκριμένο κιόλα, στο χρυσό του Μοδωδόνη, ποιο να περιμένει τέτοια λόγια κι εγώ. Πραγματικά, σπίτσλε. Να σου πω κάτι. Έπρεπε όμω αυτοί που οι δημοσιογράφοι εκεί που τον καλέσανε ή να κόψουν αμέσω την επισύνδεση, να μην ανορκούμε τι μαλακίε τη παπαγιέ του ή η κοπέλα αντί να τον λέει σεβασμιότατε, να του πει Δεν μου λε ρε παπάρα, εντάξει, να τα σεβαστούμε. Τι σεβασμιότατε με. με αυτά που λένε τώρα. Τι σεβασμιότατε με αυτά δεν. που λένε. Ή παπάρα να τον έλεγε Να του πει Εντάξει, να τα σεβαστούμε τα γένα Πα, ή παπαρα και... τσέγκο <laughs> που λέγει ο κουτσούμπα Παπάρα τσέγκ Ωραίος. Λίγο Και αντί για αυτό, να του πει, εντάξει, πείτε μα όμω για αυτό το γεννημένο παιδάκι, το πεντάχρονο, πάνω στον Εύρο, που ήταν στο ποτάμι για να μην σα πει Κανονικά, παιδάκι έρωτα, αγάπη. Πήρε είναι η Εκκλησία, είπε κάτι η Εκκλησία γι' αυτό. Α, όχι. Ε? Σίγουρα, ναι, θα πάρει. Πότε? Αποστάσει, μεγάλε αποστάσει. Ή στήριξη. Εδώ... Ένα από τα δύο, δεν ξέρω τι, να κάνουμε δημοψήφισμα. Ναι. Εδώ δεν παίρνει θέση ρε, η κυβέρνηση. Έχουμε την πιο συχαμένη κυβέρνηση, γιατί έχουμε. Έλα, για... σε παρακαλώ. Ναι, γι' αυτό έχουμε γίνει όλοι τόσο Αυτό που ζούμε δεν υπάρχει και δεν είναι όλοι οι ίδιοι με τίποτα. Κοίτα, όλοι οι ίδιοι δεν είναι. Κάποιοι όμως είναι. Ε, ναι. Κάποιοι, ε, κάποιοι ας είναι. Ας αφήσουμε εδώ. Ας τα αφήσουμε εδώ.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 Ναι, ναι. Α πούμε και το άλλο τι ωραία που εξαιρετά τι αυτό. Και αυτό. Αυτό, Κι αυτό. αυτό να πει με μπει στο μυτσοτάκι του του μουσού. Μητσοτάκι καμιά. Κώτεζε κόμμα σε τον ήχο. Ε, το μας, το αγόρι, που κοιτάζειρά και δεξιά και νομίζω ότι κοιτάει τη εξοργεί, τα αχνί. Όχι, δεν είναι. <laughs> δε, μην το παρεξηγείτε. Απλά είναι έτσι η κάμερα μπροστά. <laughs> είναι 360 <laughs> το μάτι. <laughs> το μάτι πάει 360. Ναι. Είναι ευγόνιο, έχει ευρυγόνιο. Είναι όπω οι σκίνη που ακούνε σε άλλε συγχώσει, αυτό βλέπει τι άλλε κοινότητε. Σε όλε. Σε ξεβρακό με τα μάτια, γι' αυτό τον εμπόμενοι άλλη. Την είχε χδίσει ήδη. Κύριε Κλέονα έχετε παίξει σειρά σερial στο Mega Channel ιδιοκτησία τότε Βαρδινογιάννη και στο Star Channel ιδιοκτησία Βαρδινογιάννη. Ένας από τους δυο μας υπήξη, πάλις, εσύ. Ο Άδωνη είναι υπάλληλο του Βαρδινογιάννη. Αλλά εγώ, που με τα ρύφα, ξέρω ποιο είναι ο χρηματοδότη του Βαρδινογιάννη. Ποιο είναι. Τον χρηματοδότησε ο ελληνικό λαό το Μέγκα γιατί το βάλανε μέσα 350 εκατομμύρια και τώρα τον χρηματοδοτεί με τα κάψιμα. Αυτό είναι ο χρηματοδότη. Βέβαια ο Άδωνη, επειδή είναι πονηρό τελικά, δεν είναι έξυπνο, δεν είναι βλάκα που λέτε εσεί. είναι. Δεν είναι έξυπνος ο Έχω ένα όριο στη Φλακεία. Από άνθρωπο που γονομάει λεφτά δεν είναι χαζός, από Γεια! Ναι. Μίων. Ποιος είναι? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορείτε να μου πείτε, είμαι Ζάκητο. Και σασμός, <σ sou> στο Ζάντε Ζαντε ή στο Ναβάγιο. Στο Ναβάγιο μου ταιριάζει καλύτερα. Ναυάγιο 90,1. θα να ακούσω να Στο ναυάγιο, ναυάγιο FM. FM, έτσι λέγεται. Ναι, ναι, έτσι είναι. Καλά μου, συνέχεια, Έλα ρε, Αναρχοκουνού, μαλλό, καλώ ήρθατε, γυρίσατε. Γεια σα! Γεια σα! Τι κάνετε, γυρίσατε απ' τα εξοχά, ε! Εξοχά τώρα, τι νομίζει που πήγαμε να ετοιμάζαμε την εκπομπή την πρώτη. Ε, εντάξει, αφού είσαι ζωντανό, το πουλί σου το προστάτευσε, δεν το βάλες στα ηλεκτροφόρα, καλώ Όχι, αλλά δοκίμαζα ε, σε... στην άμμο πολλέ φορέ. Όταν ήμουν μικρότερο για γεώτρηση έψαχνα, τώρα έκανα μυρμηγκάκι πάνω, πάνω πάνω, μη φανταστή. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Καλήσε να έχετε εξ αρχής, να μα δίνετε δύναμη και. Χαρά και να μα τα ανοίγετε το μυαλό, και θέλω να πω ένα σχόλιο. Περιμένει τώρα ο ελληνικό λαό από τα μπουρδέλα που κάνουν τι εξεταστικέ. Εγώ, άμα κλέψω μια καραμέλα, θα με πάνε μέσα και ούτε εξεταστικέ σε τίποτα. Και περιμένουν αποτέλεσμα τώρα τα γύρι. Πε μου, δηλαδή ειλικρινά τώρα, αυτοί οι μαλάκε που στείλουν τα κανάλια κάνουν καλά εξεταστικέ. Δεν απαντώ λόγω του απορρίτου. Δηλαδή όποιος θέλει πάει σε αυτή τη χώρα. Άμα είσαι μεγάλο κεφάλι δεν απολογείς, έτσι. Ξέβεις, μια χαρά δεν είναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ήσασταν εξωτερικό. Ε, μα είμαστε, γι' αυτό Ο Αγκαντούγκου, κάπου που δεν πιάνει. Βλέπω τώρα ήρθατε. Ε, Καλώς ήρθατε. Ε, Και τη Δανία είναι σαν τον άλλο το Βέλιο Πια αλλά... Δανία μωρι κακομύρα Α είσαι όντως εξωτερικό ε. Ναι. Ναι, ε, ναι, ε, ναι, Από εκεί ξέρω και εγώ να κάνω yeah. το μάγκα μαλάκα Έλα ψηφίς Μητσοτάκη ξαναφύγε Αυτά να τα πει στο μαλάκα Το Βέλγο το γίδι να πούμε Θα τα πω και στο Βέλγο και σε όλα τα κύρια Εγώ κοίταξε θα σου πω ένα πράγμα Εγώ το Μητσοτάκη δεν είμαι νέα δημοκρατία Αλλά θα τον ψηφίσω. Εγώ δεν τον αλλάζω με τίποτα Σαν Αντώνης. Εγώ ζω στο Βέλιο, έρχομαι και εδώ. Νομίζω ένας από τους καλύτερους που πέρασε τελευταία από την Ελλάδα είναι αυτός. Εγώ δεν τον με τίποτα. Σαν Αντώνης. το, μορικό, πλα, το κολαράκι, σου, πιάδο, να και ήρθες, Δεν καταλαβαίνω αυτή την επίθεση. Αγάπη μου όμορφη, έλα, Αγάπη μία, μία, μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Μπορείς να βάλεις και καρότο, εναλλακτικά, όπου θες. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένε τιμέ μπορείς να ζητήσεις καρότο. Ναι, με την πουστάρα δεν πάει καλό. μα τα δυο. <laughs> Πάτε μα... α... ένα μαλάκα α... που θέλει α... να μου λύψει κιόλα. Όρσε. Άκουλε μαλάκα, άκου εδώ τώρα που βρίζαμε τον κορμτζό και λοιπά. Δεν λέτε βλαχάκι που είδατε για κανένα κιλοσάκι, που είχατε να δείτε μονίσου όλη τα κομούνια, έβλεπατε τι τριχότέ και τι πηθίνε τη τις... σκνέ και είδατε για κανένακιροσάκη, ανοίξαν τα σύνορα και βρίζει τον κουρμπάτζό φρεμα δεν τρέπετε λίγο να πούμε. Κοίταξε να δει. Δεν ανφεβαίλα ποτέ ότι θα είσαι υποστηριχτή κορμτζό. Είναι λογικό. Όχι, δεν έχω υποστηρίχνηση. Σε μα... κατηγορία α... τέτοιο μαλάει. Δηλαδή, η κατηγορία τέτοιοι μαλάκε είσαι μέσα, πρώτο. Πρόεδρο Μαλάκα. Εγώ ήμουν μικρό τότε που ο Κορμπατσόφ ήταν. Ακούτρε, Μαλάκα. Εγώ το μόνο που ξέρω από τότε από τον Κορμπατσόφ είναι ότι ήρθανε τα ροσάκια εδώ και βλέπαμε κανένα ωραίο μουνάκι να πούμε Όλοι η αγάπη τη. Να είδε όταν σου λέω ότι είσαι πρόεδρο. Τέτοιο Μαλάκα είσαι τόσο καταλαβαίνω. Στο ει το διάλογο κάθομαι σου μιλάω. Ζω. Άντε, γεια. Καλή χρονιά. Μωρή πουτάνα μαλάκα. Τον κούλο, γεια. Καλή χρονιά, Μωρή πουτάνα. Άκου λίγο, για Θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σε κάνω μαύρη προπαγάνδα. Μ' αρέσει. Αυτά είναι, Εντάξει, αυτά μ' αρέσει. Είναι, Γιατί υπάρχει κι άλλο χρώμα προπαγάνδα. Την αγάπη μου από Θεσσαλονίκη σου στέλνω. Και μου λείψε πάρα πολύ. Αχ, μωρό μου ορόμο. Θα έρθω, θα σου ήρθω πάνω στο φεστιβάλ. 16 Σεπτεμβρίου, Εκεπά... Θεσσαλονίκη. Εγώ θα είμαι στον Πασχαλίδη. Όρσε. Ε, θα σε πάρω για μαύρη προπαγάνδα, φυλάκια.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 Κάτι άλλους YouTuber που το παίζουν επαναστάθες και ζητάνε τα like και τα subscribe και βάλτε και κάτι και μετά μου ξεπλένουνε διαθυμιστές οκογλήφων και ουκρανούς ναζί. Άσε με τώρα που μου κα... το στόμα, σε παρακαλώ. Αλλά δεν ξέρουμε πώ περιμένει καμία χορηγία από καμία τράπεζα ή από καμία Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δουλεύει στο YouTube. Και συνεξής έκυρε, μη μα άτερε σας λένε. Ο Καλαμούγκης υποκλέπτη τη σκέψη μου ξεκίνησε με τον και νομίζει ότι θα με κομπλάρει. Σιγά τη σκέψη που χρειαζόταν και υποκλώπη! Λοιπόν, ξεκινάω, δε σου κάνω τον Άγιο! Αχ, θα Για μια νύχτα παράνομα, istia... Α σου πω, είδε στον παπούλι και πέρα στη Θεσσαλονίκη που χοροϊδεύει τον κόσμο. Κάνει του εξοργισμού, Στο όνομα μαζί σου φωτό. Και τι παπούλι καλέ, τον είδες για Παπούλη αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό μανσάρτρε για παπάς τώρα. Εντάξει, τώρα Ο Μπάμπε, δεν ξέρω το λένε. Τετό μου, πήγε ο εισαγγελέα. Πήλε και τον Τζίμπισε τον πήγε μέσα και του λέει τακτική αξική δικά σου γιατί κοροϊδέ, άκου τώρα δει, κοροϊδεύει τον κόσμο και του τρώει τα λεφτά. Α στο διάλο. Σε λίγο θα βγήκε κανένα πολιτικότητα για να προθεί καλή ώρα. Ναι, ο εισαγγελέα τότε με το χρηματιστήριο. Που είχε μια μετοχή 100 δραγμέ και σε μερικού μήνε πήγε 3.0 και τέσσερι γιατί δεν επενεύει γιατί έχασε και τότε ο ελληνικό λαό λεφτά. Γιατί δεν επενεύει. Και γιατί τώρα ο εισαγγελέα. Έλα πάει τώρα κουτάμε τώρα. Μπλεκώνουν παπάδε τότε όχι. Όχι, λοιπόν. Και γιατί δεν πάει τώρα ο εισαγγελέα στα διληστή για να πείνε χαζίτε ρε παιδιά. Πόσο αγοράζεται, πόσο πουλάτε. Τι είναι παιδί Άρα, μου ο εισαγγελέα. Τι είναι delivery boy να πηγαίνει από τα από εκεί. Σε παίκαλώ. Πάλι λίγο εισαγγελέα με την τσέντη την ωραία γιατί έχουμε πολλά χρόνια να το. Ακούσουμε, βάλε λίγο σε παρακαλώ Ισαγγελέα, ξέρεις πια την τζένι Γεια σου κύριε Ισαγγελέα Γεια σου κύριε Ισαγγελέα Όχι δεν θα λες εσύ, εγώ μόνο Ωραία π***ε, έβγαλαμε και κούρσο Λοιπόν, κολονάκι, καλά, λοιπόν έλα Στη δική σου αμαρτία Είμας σχολεία παραδία ΦΡΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ�